Με τον Μιχαλή Γερμανό. Το βράδυ κατά στον LGR. Χριστού. Σαββάτο πρώτων βαΐων, εορτάζομεν την έγερσιν του Αγίου και δικαίου φίλου του Χριστού Λαζάρου, του τετραϊμέρου. Η Ανάσταση του Λαζάρου προεικόνησε την Ανάσταση του Χριστού και αποτέλεσε το ζωντανό τεκμήριο του θαύματος. Γι' αυτό ο Λάζαρος διώχθηκε από τους Ιουδαίους. Κατέφυγε στην ίσο Κύπρο, όπου έζησε τριάντα χρόνια μετά την έγερσή του. Εκεί... Οι απόστολοι Παύλο και Βαρνάβας τον χειροτόνησαν επίσκοπο κυττίου. Και ω Θεός εφόναξεν μια φωνή μεγάλη Λάζαρε δένδρο έξελθε κι κουστινέν το άδι. Και φτισε ξύλθεν Λάζαρος εξολάζαρομένος κι τρινοςμά. Θεοδόση Νικολάου Οι διαλογισμή του Αγίου Λαζάρου Η γνώση διδάσκει την ταπείνωση κρούοντας αθέατες χορδές και γεμίζοντας τον αθέρα με ήδους που μήτε το ρεύμα που τρέχει μήτε το φίλο που ψιθυρίσει μήτε και το κρυφό αηδόνι έχει γνωρίσει συλλαβίζουμε και τα χρόνια περνούν και εμείς μαθητές ανεπίδεκτοι μαθήσεω δεν μπορούμε να πάμε στην άλλη σελίδα. Για να εκτιμήσουμε το μέγεθος του φωτός πρέπει στον άλλο δίσκο της ζυγαριάς να βάλουμε την ίδια ποσότητα του σκότους. Έτσι, για να χαρούμε τη χάρη της χορηγίας πρέπει τα δάκτυλά μας να ψηλαφίσουν το περίγραμμα της απουσίας της. Αυτό το μάθημα είναι το μέγιστο μάθημα. Τα τέσσερα σημεία τη οικουμένης Άρκτος, Δύση, Ανατολή και Μεσημβρία είναι οι δρόμοι των ανέμων που κυλούν για να αλλάζουν τις όψεις του προσώπου της. Ενίγματα για την απογείωση του λογισμού. Φτεράστα όνειρα για να βιάζουν τις κλειστές θύρες. Αν σας απογειμνώνω είναι γιατί μέσα στην ψυχή μου υπερεκχυλίζει η αγάπη. Αν σας απογειμνώνω είναι για να αποζητήσετε τη λαμπρή στολή για τη μεγάλη γιορτή που πλησιάζει. Υπότιτλοι mm. η χάρις του Αγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγε και πάντες έροντες των σταυρών σου λέγομεν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου ο σανά εν της υψίστης και μεγάλη τετάρτη της αληψάσης των κύριων μύρο πόρνης γυναικός μνήαν ποιήστε οι θεότατοι πατέρες εθέσπισαν ότι προ του σωτηρίου πάθους μικρών του το γέγονε γυνή βαλούσα σώματι Χριστού μύρον την οικοδήμου προύλαβες μυρναλόην όλο τον οητό μύρο Χριστής Χριστέ ο Θεός τον επιρήτων παθών ελευθέρωσον και ελέησουν ημάς ως μόνος Άγιος και Φιλάνθρωπος. Κασιανής Μοναχής Τροπάριον Κύριε, οι εν πολλές αμαρτίες περιπεσούς αγινή, την συναιστομένη θεότητα, μυροφόρου αναλαβούσα ατάξιν οδυρωμένη, μη Προ του ενταφιασμού κομπίζει. Ή μη, λέγουσα, ότι νίξιμη υπάρχει, Ίστρος ακολασίας, ζωφόδιστε και ασέλινος αίρος της αμαρτίας. Δέξε μου τα σπηγά στων δακρύων, ο νεφέλης διεξάγων της το είδωρ κάμφθη τιμη προς τους στεναγμούς της καρδίας, ο κλίνας του ουρανού στη αφάτο σου κενώση. Καταφυλίσω τους αχράντους σου πόδας Αποσμίξω του δε πάλιν Τις κεφαλής μου βουστρίχης Όνεν το παραδείσο Εύα το δειλινόν Κρότον της οσήν ηχηθίσα Το φόβο εκρίβη, αμαρτιών μου τα πλήθη Και κρυμάτων σου αβίσους Τις εξιχνιάσει ψυχοσώστα σωτήρου Μη με την Συνδούλην Παρίδης, ο αμέτρητον έχον το ελέος. Εκνικτός <Τιν'> ορθρίζει το πνεύμα μου προς σε, ο Θεός, διότι φως, τα προσταγματα σου επί Πολύ στόχοι. LGR. Από τα 103,3 FM και στέρεο. Από την παρικία για την παρικία 24 ώρε, 7 μέρε την εβδομάδα. Ένα φλαράκι μέσα στη νύχτα. Με τον Μιχαλή Γερμανό. Ισσαΐου, προφητεία. Την πλάτη μου έδωσα στα μαστίγια και τις χιαγόνες μου στα κτυπήματα. Το πρόσωπό μου δεν έστρεψα σαν ευθύνα ανατιμωτικά επάνω μου. Ποιος θα με κακοποιήσει. Ειδού, όλοι εσείς σαν πανοφόροι θα παλιώσετε και σαν αποσκόρο θα φαγωθείτε ως την τελευταία ίνα. «Ποιος ανάμεσά σας φοβάται τον Κύριο» «Αυτός σας υπακούσει στη φωνή του Ιού. «Τον είδαμε και δεν είχε μορφή μη «Αλλά είχε δεχθεί την ατίμωση και την απόρριψη από τους ανθρώπους» «Όλος μια πληγή, γνώριμος με τον πόνο» «Σαν κάποιος που αποστρέφουν οι άνθρωποι στη θέα του το πρόσωπό τους» ατιμάστηκε και περιφρονήθηκε» «Αυτός σηκώνει τι της αμαρτίας μας ο δυνατέ, για χάρη μας, κι εμείς νομίζαμε πως δέχθηκε απ' το Θεό πληγές και συμφορά και κάκωση. Μα εκείνος ταυματίστηκε για τις αμαρτίες μας, και μολοπίστηκε για τις ανομίες μας. Η δική μας παιδαγωγία έπεσε πάνω Του, κι εμείς με τις πληγές Του γιατρευτήκαμε. Εκ του κατά Αγίου Ευαγγελίου. Ο Ψίας δε γενωμένης, ανέκει το μετά τον δώδεκα, και εστιόντων αυτών είπεν, «Αμήν λέγω ημίν, ότι είσαι ξημών παραδόσιμε. Και λυπούμενης φόδρα, ήρξαν το λέγιν αυτών εις έκαστος, μη τι εγώ ήμι κύριε». Ο δε αποκριθής είπεν, «Ο εμβάψας μετεμού την χείρα εν το τριβλίο», ούτως με παραδώσει. Αποκριθείς δε Ιούδας, ο παραδειδούς αυτόν, είπεν, «Μη τι εγώ ημιραβή», λέγει αυτό, «Σύ είπας». Εστιόντων δε αυτών λαβών ο Ιησούς άρτον, ευλόγησεν, και κλάσσα σε δίδου τις μαθητές και είπεν, «Λάβετε, φάγετε, τούτο το σώμα μου, και λαβών ποτήριον και ευχαριστή σας, εδώ κιν αυτοίς λέγον, πίεται εξ αυτού πάντες, το γαρεστή το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το περιπολών εκχυνόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών. Εκ του καταμάρκων Αγίου Ευαγγελίου. Και οι εξήλθον εις το όρος των ελαιών, και παραγίνεται Ιούδας ο Ισκαριώτης, εις δώδεκα, και μετ' αυτού όχλος πολλής με τα μαχαιρών και ξύλων, απεσταλμένοι παρά των αρχιερέων και γραμματέων και των πρεσβυτέρων, και απήγαγον τον Ιησούν προς τον αρχιερέα. Και συνέρχονται αυτό πάντες οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς. Ιδέα αρχιερείς και όλων των συνέδριων, Εζήτουν κατά του Ιησού μαρτυρίαν εις το θάνατό σε Αυτόν και ούχε ευρίσκον. Και Αναστάσου Αρχιερεύσης το μέσον επειρώτατον Ιησούν λέγον «Σι ή ο Χριστός, ο Υιός του Ευλογητού» Ο δε Ιησούς είπεν «Εγώ είμαι» και όψεστε τον ιών του ανθρώπου εκ δεξιών καθήμενων τη δυνάμεως» και ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού. Ο δε αρχιερεύς διαρήξας του έτη χρίαν έχομαι μαρτύρων, οικούσατε πάντως της βλασφημίας, τι ετιχρίαν χριαν μαρτυρων είδε πάντες τι μην φαινεται δε είναι ένοχον θανάτου». Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου. Παρέλαβον δε τον Ιησούν και Ήγαγον, και βαστάζον των σταυρών αυτού εξήλθεν εις τον λεγόμενο κρανίου τόπον, ως λέγεται βραίστη Γολγοθά, όπου αυτον σταυρούσαν και μετά αυτού άλλου δύο εντεύθεν και εντεύθεν μέσον δε τον Ιησούν σαν δε παρά το Σταυρό του Ιησού, η Μύτυρα αυτού και η αδερφή της μητρό αυτού, Μαρία η του κλόπα και Μαρία η Μαγδαλινή. Σήμερον κρεμάτε επί ξύλου, ο Ενίδας ή την Γιήν κρεμάσα Στεφάνον εξακανθών Ακανθόν περιτίθετε, ο Τον αγγέλων βασιλές, ψευδή Πορφύραμ ο περιβάλλον τον ουρανών εν εφέλε ράπισμα κατεδέξατο. Ο ενιορδάνη ελευθερό σα τον αδάμ ήλη προσιλώθη. Τον τις της Εκκλησίας, λόγχι εκενδύθη, ο Υιός Παρθένου, προσκυνούμεν τα πάθη Χριστέ, Δείξονή και την ενδοξών σου ανασταση. <συ> <συ> το αλφάβητον του χάρου, άσμα κυπριακό, ακριτικό. Σταυρέ μου ξύλων Άγιων, ξύλων χαριτωμένων, ξύλων ζωής πανάχραντων, ξύλων ευλογημένων. Σταυρέ μου που εσταύρωσαν τον πλάστην και θεόν μου, την ώραν του θανάτου μου να σ' έχω βοηθών μου. Κοντάκιουν ει το πάθο και ει τον θρήνον τη Θεοτόκου. Εκείνον που σταυρώθηκε για μα, ελάτε όλοι, α ημνήσουμε. Εκείνον που αντίκρισε πάνω σε ξύλο η Μαρία και έλεγε: Ο Ιωό και Θεό μου. Μητέρα που το παιδί τη έβλεπε να σέρνεται στο θάνατο, κατάκοπη η Μαρία. Μάλλες γυναικέ σαν σαντάμα ακολουθούσε και έλεγε. Πού πηγαίνεις, παιδί μου, για ποιον τρέχεις βιαστικό στο δρόμο. Μη γίνεται άλλος γάμος στην Κανά και τώρα σπεύδεις να προσφέρεις από το νερό κρασί. Να σ' ακολουθήσω, παιδί μου, ή να σε περιμένω. Ένα λόγο πες μου. Λόγια, αμήλυτος μην προσπεράσει. Εσύ που αγνή με φύλαξες ο Υιός και Θεός μου. Δεν τολπίζα παιδί μου έτσι να σ' αντικρίσω, που δεν πίστευα ποτέ πως θα φτάνε ως εδώ η μανία των ανώμων, χέρια να πλώσουν άδικα επάνω σου. Ακόμη τα παιδιά τους για σένα κράζουν το ευλογημένος, ακόμη από τα βάγια γέμει ο δρόμος και σ' όλους διαλαλεί τους ύμνους που οι άνομοι έπλεξαν. Και τώρα τι τούτο το κακό. Θέλω να μάθω αλίμωνο πώς χάνεται το φως μου. Πώς στο σταυρό καρφώνεται ο Υιός και Θεός μου. Και ενώ έλεγε αυτά με λύπη βαριά και θλίψη πικρή και δάκρυα η Μαρία στράφηκε προς αυτήν ο γιος της και έτσι της μίλησε. Πικρή την ημέρα του πάθους μην κάνεις με τη σάρκα Πάσχο, με τη σάρκα Σόζο. Μην λες, φώναξε μάλλον με χαρά, εκούσια πάθος δέχεται, ο Υιός και Θεός μου. Σαν άκουσε τα λόγια αυτά η αϊπάρθενη μητέρα, αποκρίθη στο παιδί της. Κύριε μου, κάτι ακόμα μπορώ μου θυμώσεις. Αυτό που νιώθω θα σου πω, ώστε να μάθω αυτό που θέλω. Αν σταυρωθεί, αν πεθάνει, θα ξαναρθείς εμένα. Αν πα τον Αδάμ και την Έβα να γιατρέψεις, θα σ' αντικρίσω πάλι. Ένα φοβάμαι αληθινά, μην απ' τον τάφο στον ουρανό παιδί μου ανέβεις. Κι εγώ ζητώντας να σε δω, θα κλαίω κράζοντας πού είναι ο Υιός και Θεός μου. Σαν άκουσε αυτά... Εκείνος που γνωρίζει τα πάντα πριν γίνουν, αποκρίθη στη Μαρία. Έχε θάρρος, γιατί πρώτη θα με δεις έξω από τον τάφο και θα φωνάξεις με χαρά, το γένος μου έσωσε, ο Υιός και Θεός μου. Νικέμαι, παιδί μου, με από τον πόθο και αληθινά δεν υποφέρω, εγώ σε δώμα να και σύπανο σε ξύλο. Εγώ σε σπιτικό και σε σε τάφο. Κοντά σου άσε με να μείνω. Παρηγοριά γλυκιά το να σε βλέπω. Να δω το θράσος κείνων που το Μωυσή τιμάνε, μια και με πρόσχημα πως υπακούν σε αυτόν, ήρθαν να σε φωνέψουν οι τυφλοί. Και τούτο ο στον τον Ισραήλ προφήτεψε, ότι μέλης να δεις επί ξύλου τη ζωή. Και η ζωή ποιο είναι, ο ιό και θεό μου. Thank you. 133 FM στέρεο ακούτε το LCR η φωνή της παρικίας. Ένα φλεράκι μέσα στη νύχτα με τον Μιχάλη Γερμανό. γάλη παρασκευή Αξιος οτιν γιν βαρια τα βηματα μου σέρνω, στο φως της μέρας το θάμμπο κρηνάτι σανίξις σου φέρνω και στο σταυρό σου τα κομπό φίλε Δακρυοπότιστε, τον πρωτίστον πρωτίστε, τον πρωτίστον πρωτίστε. Αξιώσων εφέλες κοσμίσας το στερεόν μα. Άρος σκύλισε ο αιώνα, κι ο ήλιος βγαίνει μισερός σαν το φτερό της χελιδόνας που το σακάτεψε ο καιρός. Φίλε τρισμακάριστε, τον αρίστον άριστε, τον αρίστον άριστε. ζογραφή σα Άθεση. Σήμερα ό,τι γίν, ζωγραφή σας της άνθεση. Σήμερα ο άδης είναι όχθη, γεφύρι έγινε ο Γολγοθάς, και στου θανάτου εσύ την όχθη άφα το δρόμο ακολουθάς, Έγιστε και αν τον μεγίστον μεγίστε, τον μεγίστον μεγίστε. Αξιονεστή <Κι οναισθητου αρνίον>, το <εσπαγμένο> <Κι οναισθητου> αρνιον το εσπαγμένο. Εκ του Καταλουκάν Αγίου Ευαγγελίου. «Και ειδού, ανήρω νόματι Ιωσήφ, βουλευτής υπάρχων, ανήρα αγαθός και ειδου ανηρω ονόματι ιωσηφ βουλευτή υπαρχων ανηρα ούκην ούτος ουκην συγκατατεθειμενος τη βουλή και τη πράξη αυτών, από αρημαθέας πόλεως των Ιουδαίων, ω προσεδέχετο και αυτός την Βασιλείαν του Θεού, ούτος προσελθόν το Πιλάτο, ηττήσατο το σώμα του Ιησού, και καθελών αυτό, εν συνδώνει, και έθηκεν αυτό εμνήματι λαξευτό». Ου, ουκίν, ουδείς ουδέπο κείμενος. Και ημέρα ειν Παρασκευή, Σάββατον επέφωσκε». Αγίο και μεγάλο Σαββάτο την Θεόσομον ταφήν του κυρίου Ιμώνη Ιησού Χριστού του Θεού και σοτίρο Ιμών και την Ισάδου κάθοδον ορτάζομεν διόν τη φθορά το ημέτρον γένο ανακληθέν προ αιωνία ζωήν μεταβεύηκε. Μα την φυλά τη των τάφων Κουστοδία ούγαρ καθέξη τύμβο αυτοζωία. Τη ανεκφράστο σου συγκαταβάσει. Χριστέ ο Θεό Ιμών ελέησον ημάς. του Θεολόγου Χριστός Πάσχων του <ΣΠΠΠΠ> Θεού Λόγου μητέρα καινούργιες λίπες έρχομαι στις άλλες να προσθέσω τι να ο γιος σου πια δέζει. <ΣΠΠ> μπορεί να πει κανένας βλέπει το φως μα λίγες στιγμές του μένουν τα πλήθη στο σταυρό κρεμάσανε τον Κύριο πάλι μόνο μου τι να Πάω να δω τα πάθη του παιδιού μου. Ω, εσύ που ήρθες στη γη για το καλό του κόσμου, Γέ μου ακριβέ μου, γιατί παθαίνεις όλα τούτα, πώς τώρα εμελιστές σε βλέπω σταυρωμένο. Μητέρα, να ο γιος σου, αυτός ο νέος που είναι κοντά σου, Μαθητή μου, να η μητέρα σου. Αυτά συμφωνούν μ' όσα έχει προσημάνει ο λόγος προφητών και ο δικός μου. Ω, ευγενική ψυχή, γεμάτη καλοσύνη, πάντα είναι η φροντίδα σου, πολύ για μένα. Μητέρα, πήγαινε με θάρρος τώρα. Όλα εκπληρώθηκαν. Τέλος, αν θέλετε όλα. Διψώ. Νεκρό το σώμα σου παιδί μου, γέμου, το πνεύμα στον πατέρα παράδοσε και πήγες τα ύψη. Υπομένει <συκλή> <κυκλή> και σε τραβάει η ορμή του θρήνου κυρά των όλων, γιατί αυτό θέλα πεθαίνει. <συκλή> Αλλά είπε πως θα <συκλή> αναστηθεί την τρίτη μέρα στους μαθητές του φέρνοντας χαρά μεγάλη. Γι' αυτό δεν πρέπει να θρηνήσει πέρμετρα έτσι. Δεύτερος γιος μου εσύ είσαι τώρα, Ιωάννη. Εκείνος, ο μονάκριβος, το έχει ορίσει. Βλέπω τον Ιωσήφ που καταδώσει μόνη τρεχάτος. Έρχεται ίσως κάποιο νέο να φέρει. Μα κι άλλο κάτι ανέλπιστο. Μαζί με εκείνον και ο μαθητής που νύχτα στον ήσου Πρωτόρθε. Κάτι εργαλεία κρατά για αποκαθήλωση ίσως. Ακουσά τη λαλιά σου. Μακρύ έχω κάμει δρόμο και ήρθα έτοιμος εδώ με τούτα δότα εντάφια να θάψω τον νεκρό, τον πολύ αγαπημένο. Κυρά μου, του Θεού πανέμονος το εσύ Ο μαθητής του κοντά σου ήρθε. Λοιπόν τι κάνουμε, μίλησε γερόντα. Στι έδρας τη λαμπρής του άστου Σολομώντα. Άκουσα έναν που είπε πως θα πάνε οι πρεσβύτεροι Και θα πετήσουν άταφο τον νεκρό να αφήσει ο ηγεμόνας Κι εγώ ηγετεύοντας τον ηγεμόνα Την άδεια πήρα ως φίλος του να τον σηκώσω Νικόδη με κι εσύ θεϊκέ ο Ω φίλοι και νικητές λαμπροί Σα χαιρετώ Είναι ωραίο που ήρθατε εδώ Και τώρα κατεβάστε τον και μην αργείτε εμείς οι δυο το βλέπεις κιόλας. Θα ανέβουμε και θα τον κατεβάσουμε. Να, τώρα αμέσω. Αγαπητέ η με, έλα ανέβα πρώτος. Αγαπητέ Ιωσήφ, πάρε σφιχτά το γιο μου στην αγκαλιά σου. Κυρά, άνοιξε τα χέρια σου. Και εσύ κοπέλες, εκείνον που ζωή και στους νεκρούς χαρίζει, δεχτείτε τον νεκρό. Και εγώ θα σα βοηθήσω. Το χώο μου χέρι, το άψυχο κορμί του πιάσε. Σε βλέπω για στερνή φορά. Σε χαιρετάω, παιδί μου. Για στερνή φορά, η φτωχή σου μάνα. Γραφτό ήταν ένα ήδη νικρό από χέρια. Αχ, βασιλιά, βασιλιά, πώς για σένα θρυνήσω. Κάποτε σε σπαργάνωναν τα δυο μου χέρια και τώρα μες στα σάβανα έχουν τυλίξει. Γιέροντα προσοχή του τεσμακαρισμένου την κεφαλή απαλά και κοίταξε το σώμα να τοποθετηθεί καλά στο φερετρό του. Ό, η θωριά και σιγόψη αγαπημένη, Η κεφαλή με αυτό το πέπλο σου σκεπάζω. Καινούρια, καθαρά σε ρίχνω απάνω στο ματωμένο σου κορμί, το σπαραγμένο. Απάνω στο πλευρό που το έχουν πληγώσει. Πάω κι εγώ να δω που θα είναι του γιού μου ο τάφος. Αχ, τι είναι αυτό που απλώθηκε παιδί μου. Η θλίψη είναι πολύ βαριά για όλο τον κόσμο. Αχ. Ακολουθήστε, το ιερό κρατώντας βάρος. Η μάνα του Ιησού γυρεύω. Σ' αυτό το σπίτι μένει. Νάτι. Του αγαπητού δασκάλου μου, καλή μητέρα, Πολύ ένοπλοι φλούροι μαζεύονται στον τάφο. Και κάποιος λέει πω πήγανε στον ηγεμόνα η γραμματή και τον κατάφερε να στείλει φρουρούς και του μνημείου την βλάκα να σφραγίσει, μην πάνε οι μαθητέ και κλέψουνε το σώμα. Ποια από τι φίλε που εδώ στέκουν, τολμάει για παραμόνιμα να πάει τη νύχτα, Εγώ για εσά αυτόν τον κίνδυνο αντικρίζω. Για το θεϊκό νεκρό καρτέρι εγώ θα στήσω. Νύχτα είναι, μα η αυγή θα φέξει όπου και κύριε, κύριε, γρήγορα στην αντικρίσω. Κατά τα ξημερώματα γοργά θα τρέξω και άλλες εκεί αδελφέ μπορεί να συναντήσω και όπως εγώ με μοίρα τον νεκρών να λείψουν. Αυτό που ελπίζεις είναι δίκιο και θα γίνει. Αν πότε την Ανάσταση να δω εγώ πρώτη. Μαρία Μαγδαληνή, θα έρθω και εγώ μαζί σου. Πάμε λοιπόν μητέρα του Χριστού. Τι βλέπω. Τον φρουρώνει η άδεια. Υψίστε, όνειε, Θεέ. Τι τραντάγμα ήταν τούτο. Πώ πέρα ξαφνικά κυλήστηκε έτσι πλάκα. Και είναι άδειο, βλέπω. Είναι άδειο του κυρίου τάφο. Μα πήραν το νεκρό. Καθόλου μην ταράζεστε και μη φοβάστε. Ζητάτε τον Ιησού που σταυρωμένος ήταν. Δεν είναι πια νεκρός μέσα στον τάφο του. Έχει αναστηθεί και τώρα πάει στη Γαλιλαία. Οι μαθητές του εκεί να τον εδούνε θέλει. Η θέση είναι άδεια. Ό,τι είχα να σας πω, σας το είπα. Πηγαίνετε και πείτε καθαρά στον Πέτρο και στους άλλους πως αναστήθηκε ο Χριστός. Έσβησε ο Άδης και δυνατά σηκώθηκε του τάφου η πλάκα. Από το φόβο οι φύλακε του κάτω κόσμου παράτησαν τις πύλες του και οι στο φως ορμούν φωνάζοντας «Θεέ σωτήρα» και έσπασαν τα δεσμά κατά το θέλημά του. Γρηγορίου επισκόπου νήσεις, ιστοάγιον Άγιον Πάσχα. Πρόσεχε αγαπητέ του Θεού τα θαύματα και μετά το πάθος της χαρά στα κατορθώματα. Ο περιφρονιμένος μεταβαλόταν σε ένδοξο και η χαρά του κόσμου με το σώμα άφθαρτη ανασταίνεται. Ο δίνες είχεν και κυοφόρησεν η ημέρα και απέβαλεν ο θάνατος τη ζωή των όλων.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 Φλεράκι μέσα στη νύχτα με τον Μιχαήλ Γερμανό. Η γόρα σαν αρώματα είναι αελθού σε αλήψωση των νήσου. Και λίγαν πρωί μια Σαββάτων έρχονται επί των μνημείων ανατήλαντο του ηλιείου. Κι προσε προς εαυτάς της αποκυλήσιμην των λίθων εκ της τυράς του μνημείου Κι αναβλέψας εθεωρούσι ότι αποκυλήστε ο λίθος Ειν γαρ μεγας φόδρα κι εις ελθούσε εις των μνημείων Ήδωνε ανίσκων καθήμενων εν της δεξής Περιβεβλημένον στον ηλευκήν και εξεθαμβήθησαν Ω δε λέγει αυτές Μη εκθαμβήστε Ιησούν Ζητείτε των Ναζαρινών των εσταυρωμένων Υγέρθιου και στην Οδε, Ήδε το όπου έθηκαν αυτό. Αλλιπάγεται, είπατε, τη μαθητέ αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει μα στην Γαλιλαία, Εκεί αυτον ώψεσθε καθώς υπένει και ξερθούσε εξερθούσε φυγόν από του μνημείου Είχε δε αυτά στρο Βίτσα γαλάζι, μυροφόρα φωνή. Φωνή από φωνή ατελεύτητη, φω από το άκτιστο φω, χώμα από το χώμα τη γη. Μακιουράνιε οι μυροφόρε, τη φωνή μου πατώντα τον θάνατο έρχονται. Μοίρα και κάνιστρα μέσα στον ύπνο αφήνοντα, μέσα στον ξύπνιο ορίζοντα τάχρονο ποίηματο. Επειδή όμο τον ώμο κυλήσαν το λίθο, όμο τον ώμο ζημώσαν τον στίχο του θαύματος. Με δισκοπότηρο την φωνή τους τον κόσμο να κοινωνεί και αντίδωρο η φωνή τους το σύμπαν να ευδοκεί «Οι γυναίκες οι αταλάντευτες, οι γυναίκες οι ριζημιές, οι γυναίκες οι ουράνιες, κήρυκες του ατελέφτητου επειδή το ποίημα δεν έχει ηλικία και σοφό μακενήπιο σχίζει και έρχεται όρθρου βαθέως πατώντας το στέρνο τον θάνατο. Κι ανάστα φωνή μου που εσύ μυροφόρα τον λίθο κυλώντας κερδίζεις το αιώνιο. Μακρυγιάννη, προσευχή. Άγιος ο Θεός, Άγιος εισκυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα σε, Κύριε Χριστέ, Σταυρέ σταυρωμένε, Λαμπρέ κι αναστημένε, Τρυπόστατε θε. Αγία Τριάδα, Θεοτόκο, Άγια σώματα, δόξα, δόξα, δόξα της παντοδυναμίας σου και της βασιλείας σου. Κύριε, άπλωσε το λαμπρό σου και βλογημένο σου χέρι και βγάλε μας μέσα από τον σκότον τον βαθύ, όπου είμαστε πεσμένοι και χαμένοι και πνιμένοι τόσες αιώνες και φέρε το φως σου, αληθινό τη Βασιλείας σου. Και βλόγα μας, και ανάστησέ μας ως τον Λάζαρον, όποτε είναι η αγαθή σου θέληση. Βλόγα την Σημαίαν, όπου που μας από τους Τούρκους και δια της αγαθότη σου αφιέρωσέ την του Άγιου Γιώργη. Βλόγα την Σημαίαν, όπου που μας από τους τυράγνου, και αφιέρωσέ την του Άγιου Δημήτρη. Και όποτε είναι η αγαθή σου θέληση να και να στερεώσεις την πατρίδα, την θρησκεία, τους τίμιους ορθόδοξους χριστιανούς, γενικώ τους τίμιους ανθρώπους. Σώσε, Κύριε, όλους. Δώσε, Θεοτόκο, την υγείαν όσοι παθώντες έρχονται εις την χάρη σου, Βαγγελίστρα μου, Διαναδοξαστεί ο Πανάγαθος Θεός και η Βασιλεία Του. Να πιστέψουν οι τύραγνοι, οι άπιστοι και οι άδικοι και να ειδούνε τι εστί Θεός παντουργός και η Βασιλεία Του. Για τη Πατρίδο την ελευθερίαν, για του Χριστού την πίστην την Αγίαν, για αυτά τα δύο πολεμώ. μα αυτά να ζήσω επιθυμώ. Όποιο άνθρωπο έχει καρδιά καθαρή και νιώσει την ελληνική επανάσταση, σαν να τραβιέται από κάποιον μαγνήτη, α είναι κι άλλη φιλή άνθρωπο χωρίς να γνωρίζει καλά-καλά από πού βγαίνει αυτή η γλυκύτητα και η κατανικτική αγάπη, μόνο που ακούει σκοτωμού, μαρτύρια και μυρολόγια που σε άλλη περίσταση αγριεύουν τον άνθρωπο, θα ρει πως δεν χινήκανε στα αληθινά αυτά που ακούει, αλλά πως είναι κάποιο έμορφο παραμύθι. Τα πιο σκληρά πράγματα χάνουν τη σκληρότητά τους καν φωνικά, καν στώχια, κρύο, πείνα, αρόστια, ορφάνια. Κάποιος μυστικός πλούτος τα χρυσώνει όλα, ο πλούτος του Χριστού. Και τα ημερεύει όλα και τους δίνει την παρηγορητική γλυκύτητα της αυθαρσίας, ο παράκλητος, δηλαδή ο παρηγορητής, το Πνεύμα του Άγιον. Αυτή είναι που λέγω «στολή αυθαρσίας» και ελπίδα αθανασίας. Απόλυτη νεματοβαμμένη Ελλάδα ακουγότανε ήχος καθαρός εορταζόντων και οι Έλληνες τρέχανε στον θάνατο αγαλωμένο ποδί Πάσχα κροτούντες αιώνιων. Γι' αυτό μαγεύτηκε ο κόσμος χωρίς να ξέρει το γιατί. Οδυσσέα Ελίτη, το κόκκινο άλογο Τον τοίχο που ανατρίχιασε και όλη μου την αφή γύρισε πίσω ιστοριμένη σε άλογο κόκκινο Άκουγα τον καλπασμό Τλακ-τλακ Μέσα στον άλλο κόσμο Ε, που πας γυναίκα με το μυτερό καπέλο Κι άλλο δεν αντέχω Στις τσιτσιφιές τις κόκκινες πηγαίνω και στα κρεμαστά νερά που βαφτισμένον σ' έχω έφτασαν άνθρωποι κακοί, και από τα χρόνια μου έκλεψαν μια μέρα. Είναι ο αέρα περαστό εκεί και μένουν οι κακοί από πέρα. Δώσε φυλάκι του Χριστού στο πιο μικρό λουλούδι, πε να με θυμάται. Πω θα πω η αυλή, και το παιδί που σέκοψε κοιμάται. «Μα στόρει και παραγεί φέρτε μου έναν κουβά μας βέστη» και εγώ πηγαίνω του Θεού να πω «Για» κι αληθώς ανέστη. Στα 103,3 FM στέρεο ακούτε το LCR η φωνή της παρικίας.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 Του μαλιού, το έχουνε φάψει σε Στην Εκπλήρωσε για χάρη μα την θεία οικονομία, τα επιγεί μεταουράνια τα ουράνια ένωσε και ανελήφθη εν δόξη Χριστέο Θεό. Χωρί από όλα αυτά να χωριστείς, αλλά μένοντα αδιέρετο σε αυτού που σ' αγαπούν βοά. Εγώ η μη και ουδή καθημών, αναμάρτηται. Δώσε την ειρήνη σου σε μας και διημών στον κόσμο σου με τις πρεσβείες της μητέρας σου. Δεν το βαστά ο εχθρός να βλέπει τα καλά που κάνουμε γι' αυτό από μάκριν σύ που είπες ου χωρίζομαι ημών εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Ω φρακένο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 με τον Μιχαλή Γερμανό. Και ψελνούν οι παπάδες, και λένε τα γιος και τα γιοι. Κιότιο το λέει τα το στο παραδείσο τα πάντα Επί σταυρού ανυψώθη Και θρυνή πάσα η κτίσης Τού τον βλέπω σακρεμάμενων γυμνών Επί του ξύλου ο ήλιος τα σακτίνας απέκρυψε Και το φέγγος οι αστέρες απεβάλλοντο Ήγεί δε συν πολλό το φόβο Συνεκλονήτο Η θάλασσα έφυγε Και πέτρε διερήγνηντο Σε τον Τα 103,3 FM στέραιο ακούτε το LGR, η φωνή της παροικίας. Ένα φιλαράκι μέσα στη νύχτα. Με τον Μιχαλή Γερμανού. Ισαίας μας προφητεύει ότι ο Κύριος θα λειτουργήσει ερχόμενος στον κόσμο ως ένα φως εθνών ανοίξει οφθαλμούς τυφλών. Όλη η πορεία του Κυρίου επί είναι αένα ο φως στο σκότος. Αυτό το φως μεταφράζεται στην πράξη ως η αγάπη του Θεού του Χριστού. Αυτό είναι το θείο πάθος που εψάλαμε απόψε. Το θείο πάθος για τον κόσμο, για τον άνθρωπο, για κάθε έναν προσωπικά από μας. Οι μαθητές του Κυρίου, οι Απόστολοι, είναι εκείνοι που συνέλαβαν ακριβέστερα από κάθε άλλο το μήνυμα αυτό. Ο ύμνος της αγάπης του Αποστόλου Παύλου στην προσκορινθίους επιστολή του είναι η πιο ακριβής και αυθεντική ερμηνεία για μένα του Θεού Πάθους. Γι' αυτό και κλείνω με τον ύμνο της αγάπης του Αποστόλου Παύλου έναν ύμνο σε μουσική του δασκάλου μου του Μανώλη Χατζημάρκου. Αδέλφια μου, εσείς όλοι μαζί Αποτελείτε το σώμα του Χριστού και είστε μέλη Του ο καθένας σας χωριστά. Γι' αυτό στην Εκκλησία ο Θεός τοποθέτησε τον καθένα στην ορισμένη Του θέση. Πρώτα έρχονται οι Απόστολοι, σε δεύτερη θέση οι προφήτες, σε τρίτη οι διδάσκαλοι και ακολουθούν οι θαυματουργοί, οι θεραπευτές, αυτοί που παραστέκονται στις ανάγκες, οι διαχειριστές, όσοι λαλούν διάφορα είδη γλωσσών. Δεν είναι όλοι Απόστολοι, ούτε όλοι Προφήτες, ούτε όλοι Διδάσκαλοι. Δεν είναι όλοι Θαυματουργοί, ούτε όλοι Θαραπευτές, ούτε όλοι λαλούν γλώσσες και ούτε... Όλοι ξέρουν πώς να τις εξηγούν. Ο ζήλος σας μάλιστα πρέπει να στρέφεται προς τα σημαντικότερα χαρίσματα. Σας δείχνω και έναν πολύ ανώτερο ακόμα δρόμο. Την αγάπη. Αν μπορώ να λαλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, ακόμα, ακόμα και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη για τους άλλους. Οι λόγοι μου ακούγονται σαν ήχος χάλκινης καμπάνας ή σαν κυμβάλο λαλαγμός. Κι αν έχω της προφητείας στο χάρισμα κι όλα κατέχω τα μυστήρια κι όλη τη γνώση Και αν έχω ακόμα όλη την πίστη έτσι που να μετακινώ βουνά αλλά δεν έχω αγάπη είμαι ένα τίποτα κι αν ακόμα μοιράσω στους φτωχού, όλα μου τα υπάρχοντα κι αν παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου για να καεί αλλά δεν έχω αγάπη σε τίποτα δεν με ωφελεί εκείνος που αγαπάει έχει μακροθυμία έχει και καλοσύνη εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί. Εκείνος που αγαπάει, Δεν κομπάζει, Ούτε περηφανεύεται. Είναι ευπρεπής, Δεν είναι εγωιστής, Ούτε ευερέθησος. Ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει. Δεν χαίρεται για το στραβό που γίνεται, Αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Εκείνος που αγαπάει, Όλα τα ανέχεται, σε όλα εμπιστεύεται, για όλα ελπίζει, όλα τα υπομένει. Ποτέ η αγάπη, ποτέ η αγάπη δε θα πάψει να υπάρχει. Θαυμαστός ο Θεός, εν της Αγής αυτού τον. τρίτων διδασκάλτων επί τα δυνάμεις, ή τα χαρίσματα ή άματων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, yeah. Μη πάντες προφήτες, μη πάντες διδάσκαλοι, μη πάντες χαρίσματα έχουσή αμάτων, μη πάντες γλώσσες λαλού. τα τα Υπότιτλοι AUTHORWAVE η αγάπη, ού ζηλή η αγάπη, ού περπερεύεται, ού φυσιούνται, ού κασχυμονή, ού ζητείται αυτής, ού παροξύνεται,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 GR, η φωνή της παροικίας